Κυρίε μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα στο 101,5. Κυρίε μου και κύριοι, και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα, είναι μια γερή κουτουλιά στον τοίχο δεκάτη 19η του 2014, του Σωτηρίου 2014, στο μικρόφωνο καμιά ορίτσα περίπου θα είναι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς μπορείτε στο 2681 όπως πάντα 4.060 Να μας πείτε τα ωραία σας, τις παρατηρήσεις σας Και κέ. Και, και, και, και Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Στους αιρετζίδες, δηλαδή σε αυτούς που είναι από τον αέρα εδώ ακούνα από τον αέρα Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ραδιοφώνων όπως ο ράδιο ραδιοαετός στην Κουζάνη Αρε Κουζάνη Καλη σου μέρα Κώστα και περαστικά Καλημέρα στην Κύπρο μέσω του RTFM του Νίκου του Αμάραντου yeah. άλλος καναλάρχης κι αυτός want... Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα στους φίλους του Νεμέα Πρές Καλημέρα στη Μακεδονία Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη Καλημέρα στην, ε, στην Άουσα Για σου τι yeah. Τι έγινε κανά, ωραίο. Λοιπόν, γελάσουμε Από αυτά με τα ποσοστά ξέρεις Καλημέρα στους φίλους όλους που είναι συνδεδεμένοι Καλή σας ημέρα well, to... Και ζεστή πάνω απ' όλα να είναι ζεστή well, Κυρίες μου και κύριοι to... ημέρε δόξες έζησε η Κοζάνη χθες Φαντάζομαι ότι θα ετσιρνιάσατε κι εσείς <σκυβ> βλέποντας τη μεγαλοπρεπή υποδοχή στον ένα και μοναδικό σωτήρα ένα και μοναδικό λέμε τώρα για για το σωσμό για το γενικό σωσμό Γιώργη Παπαδρέα κυρία μου και κυρία μου το ά ah, είναι ξέρεις σφίξιμο μη σου πες Γιώργη Παπαδρέα λε! Έγινε στην κουζάνι ο Κριτσπέταλος. Κριτσπέταλος είναι αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει δηλαδή πώς να σου πω έγινε γενικός χαμός. Ναι. Λοιπόν, βουλές μεγάλες, όπου πρόσεξε η καινούργια αρχή του Παπαδρέα ε, θα είναι με... το κόμμα με αυτοοργάνωση. Θα μαζοχτούν δηλαδή οι, οι... Τα, τα πασόκους πασόκους Λοιπόν και θα αυτοοργανωθούν Σε κάθε περιοχή της χώρας Θα εξαπλωθούν ε, Σαν μήκητες πάλι να πούμε στην κατάσταση Αλλά το θέμα είναι το εξής, μεγάλο, Είδες ότι υπάρχουν Και ζουν ανάμεσά σου ε, ε, Απλά ε, θα κουραστική και σου λέμε Δεν τελειώνει δεν τελειώνει Δεν τελειώνει γε, γε. Πάρετε μας κανένα δύσκολο. Όχι να βγάλουμε δίσκο σε εκκλησία, να κάνουμε κανένα δίσκο. 286-81-4060. Για πάρτε κάνα τηλέφωνο. Ωραία. Δουλεύει το τηλέφωνο. Μία άλλο σήμερα. Σα έρχεται οικονομία. Λοιπόν, που λέτε κυρία μου και κυρία μου, είχαμε κι άλλη μία χθε ανατροπή. Έγινε ανατροπή τη επανάσταση. Ο Αλέξη. Ο Αλέξης της Ανετροπής, λοιπόν, και της Επανάστασης, τέλ, τέλος, έδωσε συνέντευξη στο Reuters και δήλωσε ότι μετά τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν, συζητά για συνένεση και μονομερής κινήσεις υπέρ της Ελλάδας, ε, ε, ε, οι οποίες δεν θα, γίνουν, δεν θα γίνουν μονομερείς. Δηλαδή, πώς θα το πω, δηλαδή, δεν θα τους κλωτσήσει μονομερός, εκτός κι αν τον εξαναγκάσουν. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι τραβηγμένο σενάριο μα είπε ο Αλέξης Διότι δεν συμφέρει την ενωμένη μας Ευρώπη Πάνω απ' όλα η ενωμένη μας Ευρώπη Λοιπόν, ναι Ακούγεται αυτό, ναι, ακούγεται Τρίμαμπουλές λοιπόν, μεγάλε ε, Αυτά έγιναν μα είπε ο Αλέξης Και κυρία μου και κυρία μου ε, ελαχταρίσαμεν πραγματικός ε, Βλέποντας σε ρόλο εκπροσώπου Του τύπου του κυρίου Τσίπρα Τον κύριο Κουρέλι Κουρέλι Φώτιο Κύριε Μπαρμπαφώτο Κουρέλα αλλιώς Αυτός λοιπόν έδωσε Εδήλωσε στο Ράι Ιούνο, Προσέξτε Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως εξουσία Θα σεβαστεί τις συμφωνίες Που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τους Δανιστές. Τι δουλειά έχει ο κύριε Μπαρμπαφώτος Ο Κουρέλας να δηλώνει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Μετά το Με τις εκλογές Και με τους και με τον ένα και με τον άλλο σε συνεντεύξεις Μη μας λες τέτοια. Μη μας λες τέτοια. Έχουμε να δούμε Σου λέω το έλα να δεις Το έλα να δεις έχουμε να δούμε Κυρία μου και κυριέ μου Πάντω. Καλή σας μέρα έχω δει Καλώς το παιδί το όμορφο Πάρτε ένα τηλέφωνο Να πείτε μια καλή μέρα Ναι Ναι. Ναι. Το μιλιόρε. Το μιλιόρε αγούρι αγομισκό κρόνια πολλά Τι; Α, το, το, διευθυντή α, μην ανησυχείτε, κοιμηθείτε, κοιμηθείτε. Εντάξει, Παλουδάριο. Ναι. Ναι. Ναι. Έχαλα. Εντάξει. Έλα, εντάξει. Μην αργαλιάσουμε. Εντάξει. Έτσι, σωστά. Θα δούμε πολλά έγινε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα παλουγάρι μου Θα δούμε πολλά σου, λέω Σημασία όμως έχει η κυρία μου και η κυρία μου <Κι> Δεν μου λέει μεγάλη να σου κάνω, μια, σου κάνω Μια ερώτηση Λοιπόν, εσύ έχεις κάνει θυσίες Έτσι δεν είναι Λοιπόν, έχεις κάνει θυσίες Για σένα μιλάμε τώρα, που έχεις χάσει το γάμα το Δεν έχεις δουλειά Δεν έχεις ασφάλεια Δεν έχεις, δεν έχεις τίποτα Ξέρεις ότι με αυτέ τι θυσίε που έκανες εσύ Χωρίς να το θέλεις ε, ε, ε, για αυτές τις, ο Σαμαράς δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίξει με τι θυσίε που έκανε εσύ. Σε κανέναν δεν θα επιτρέψει. Ποιο, ο Σαμαράς Παρακαλώ, ορίστε, τι ψάχνετε. Κάτι ψάχνετε. Τι θα θέλατε. Τι, το τηλέφωνο. Ένα κομπιουτεράκι. Το καναλάρισε ένα κομπιουτεράκι. Πού να το βρω εγώ το κομπιουτεράκι τώρα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση μ' ανοχώ. Κοίτα, ήδη κατάλαβες κατάλαβε που μα φτάσανε. Χρειάζε κομπιουτεράκι να κάνει πρόσθεση. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Αφού ο Σαμαράς δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παίξει με τις θυσίες σου Μιλάμε μεγάλη πρόσεξε τώρα πρόσεξε, Αυτοί δεν επιτρέπουν σε κανένα να παίξει με τις θυσίε σου Μέσα στη χλίδα τους και μέσα στην καλοπέρασή τους Ενώ εσύ μένεις με τις θυσίες στο χέρι και καλά να έχει χέρι να τις παίξεις, στις θυσίες καταλαβαίνεις δησού, τι σου λέω αν όσο πετρέλαιο χαλάει η βουλή για να ζεσταθούνε αυτοί <Τι> ζω σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα έβγαζε τα εξοδά του ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα δεν μιλάμε για τα σου λέω <Τι> λοιπόν κυρία μου και κυρία μου πάντως για να μην ανησυχείς να σε ενημερώσω ότι η γερμανική βουλή σου και συμμαχήσονται οι γερμανοί εκεί στη βουλή τους ενέκρινε τη δίμηνη παράταση του προγράμματος από την Τρόικα με πλειοψηφία μην ανησυχεί δηλαδή αλλά και την έναρξη ευρωπαϊκής πιστοτική γραμμής έναντι 11 για 12 μήνες με διευρυμένους όρου όμως δεν θα στο δώπουν έτσι τσάπα δηλαδή μεγάλε πρόσεξε αυτό να το μεταφράσουμε σημαίνει καινούριο χρέο. δεν καινούριο αλλά 11 δις είδες λοιπόν που η Γερμανική Βουλή Μοιάζεται ρε κοτούτσικο για σένα Δεν κάνει χωρίς εσένα η Γερμανική Βουλή hey! ε, Καλά τώρα να συζητάμε για τους έσχιστους τύπους αυτή τη ε, χειροομάδας εκεί Τατσόπουλους και Ψαριανούς Μύριζαν το παλτό εκεί της κυρίας Πώς τη λένε αυτή hey! Μύριζαν αυτά τα σκλιά να είναι τα σκλιά Πώ μυρίζουν τα σκυλιά να πούμε παίρνουν τον τωρό Δεν ξέρω αν <laughs> κάποιοι εκεί παραπέρα θα το καταλαβαίνετε <laughs> <laughs> Μύριζαν το παλτόρα τη γυναίκα να μου <laughs> τη βγαίνει άλλο δηλαδή Αλλά του είπε ωραία η Ραχίλ η Ραχίλ εδώ την παραδέχομαι πανέξυπνη απάντηση right! Όταν λέει Ατονούνα ένα άλλο όργανο του, του οργανισμού σου χρησιμοποιεί αυτά που απομένουν Μα... Μάγκα η Ραχίλ <laughs> κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν, α, είχαμε και τη, συναντήθηκε ο Μητσοτάκουλας Ο Μητσοτάκουλας μιλάμε δηλαδή, Ο Μητσοτάκουλας τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 120 χοντρικά Αυτοί λένε ότι είναι 97 Μα πάρια λένε Διότι όταν συνεργάζονταν με τους Γερμανούς στην Κρήτη Κάτσε να κάνουμε ένα υπολογισμό δηλαδή Όταν συνεργάζονταν με τους Γερμανούς στην Κρήτη Δεν ήταν 30 χρονών Δηλαδή 30, α, 25 Βάλε χοντρικά δηλαδή Το 40 δηλαδή, 41 από 31 ήταν ε, Αν ήταν ε, ε, ε, Παραπάνω από 25 χρονών Και βάλεγαν Για να ένα απολογισμό να. Καλά αυτό είναι και απέθεντος Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου συναντήθηκε με τον Καμένο Και του Τον μπούκωσε τον Καμένο Εχί μια πιατέλα ξέρω τι Δεν γίνονται αυτά ρε πούσι μου Κυρία ρε πούσι μου δεν γίνονται αυτά Λοιπόν Το μυαλό του στο φαΐ το έχουνε ρε Ελα Καλή σημέρα. Χαμόρε! Όχι σε πρόεδρος, προχώρα να τα αλλάξει όλα και τέτοια. Ναι, μας κάλεσε. Τίποτα δεν μας κάνουν, τίποτα τα χάρτια μου. ναι. Θα κάνει καινούργια αρχή με αυτοοργάνωση, δεν τα Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, κάτσε να έρθει εδώ στην Άρτα να δεις τι θα γίνει Κάτσε να δεις εδώ να πουν, τι θα γίνει <laughs> Έλα, γεια, <yeah>, γεια <yeah. laughs> Άκουλε, αλλά πήρα να πάρω χάπια λένε, να εδώ Μα καλά, δισε καλά <laughs> <laughs> Τι να σου κάνουν τα χάπια, δεν μας κάνουν τίποτα Λοιπόν, και μας κάλεσε να γίνουμε εμείς, όπως το λέω Εντάξει, άσταξε ρωτήγανε τώρα που φαγε ο Γκαμένος Ο Παπαντρέας, λοιπόν, στην Κοζάνη Μας κάλεσε εμάς να γίνουμε εμεί η αλλαγή. Δεν γίνουμε, Ρε Γιουργάκη, η αλλαγή. Ό,τι θέλει εσείς φαχτάρι μου. Ούτε ή άλλω δεν, δεν, δεν γίνεται ζωή στην Ελλάδα χωρί Παπαντρέιδε, Καραμανίδε, Μητσοτάκουλε και όλα αυτά. Υπάρχουν και τα, και τα από κάτω, οι μικρότερε οι εταιρείε. Βαρβιτσιώτηδε, Δήμηδε και όλοι αυτοί. Αλλά ζούμε χωρί Παπαντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έγινε, σου λέω, το ένα, το ένα να δει. Πήγε το παλαμάκι σύννεφο. Μάτωσαν τα χεράκια των πασοκύλων <Και> Ναι σου λέω Με συμμετοχή να γίνουμε εμείς πρώτοι αλλαγή που οραματιζόμαστε ο, Πάλι οραματίζεται αλλαγή ο, ο Παπαντρέας Ξανά, τώρα είναι η ώρα Ναι τώρα, οι προοδευτικές δυνάμεις Άιντε προοδευτικές δυνάμεις πάλι Αυτός όπως το ο, ο σκυλοπαπούς του Εκείνο το άθυρμα της ιστορίας μας Ο Γεώργιος Παπαντρέας Ο Γέροντας Παρακαλώ Ορίστε κύριο. Το Λεμαΐς, ναι, ναι Και τον παλαμάκηζαν, ναι, ναι, ναι Σε μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα Ναι, όχι μόνο τη ΔΕΗ έδωσε και όλα τα πάντα έδωσε Και πήγαν οι εκεί, οι και τον παλαμάκηζαν Γεια σας κοζάνι μεγάλη, αλλά ναι Τώρα είναι η ώρα για τις προοδευτικές δυνάμεις. Από, την, από εκείνο το άθυρμα της ιστορίας του το, το μεγάλο πρακτόρι, λοιπόν, ο οποίος έπιασε τη δημοκρατική παράταξη από τον κόλο και δεν την αφήνει μέχρι σήμερα, έχουμε τώρα ακόμα τον Γιουργάκη να μας λέει για προοδευτικές δυνάμεις. Να σπάσουμε τον ομφάλιο ρόλο, πρόσεξε, με την πελατειακή Ελλάδα. Στα λέει ο Γιουργάκης αυτά. Τι του γράφει, τι μερογκάματο. Ότι τον κακομοίρι που τα γράφει έβγαλε πάλι μερογκάματο, ζεστάθηκε τσεπούλα του. Και να ορίσουν τον δρόμο για τη μεταπελατειακή Ελλάδα Έχουμε καινούριο όρο τώρα Μάγκα αυτός που το τα γράφει Άξιο το μερογκάμα Τουλάχιστον ο άνθρωπος βγάζει ένα μερογκάμα Για την Ελλάδα των αξιών Πρόσεξε για ποιος σου μιλάει Για Ελλάδα αξιών Κύταρο παπαντρεϊκό Ο Γιουργάκη ο παπαντρέος σου μιλάει Για Ελλάδα αξιών Ναι μεγάλε και έγινε σου λέω Κατά οι κοζανίτες Τον κυρία μου και κύριε μου και πορευόμαστε μέσα στη σκατήλα που ζούμε, παρακολουθώντας τα τερτύπια των Τσατσόπουλων, των Βορίδιδων, των Παπαντρέιδων, των Καραμανλέιδων, όλων αυτών των κομματικών μαντριών και των παλαμακιστών τους, κυρία μου και κυριέ μου. Και φυσικά δεν φταίει τίποτα κανένας Παπαντρέας, διότι ο Παπαντρέας χωρίς τους παλαμακιστές του, είναι ένα τίποτα. Δεν κάνει ούτε, όχι να βόσκει η πρόβατα, διότι για να βόσκεις πρόβατα χρειάζεσαι ικανότητες. Παρακαλώ. Μεταπελατειακή Ελλάδα τώρα. Σωστά. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Είναι μεταπελατειακή Ελλάδα. Σωστά, για να μπεις στην εφορία, καλά μου λέει ένας φίλος εδώ Για να μπεις στην, ε, στην εφορία κάποτε, όχι να μπεις στην εφορία Όταν έμπαινε στην εφορία που σε διόριζαν Ξέρεις και τέτοια να πούμε Τζουμακιστάν και τέτοια, εδώ μιλάμε Έλεγες το, το όνομά σου, άλλαζε Ήταν ας πούμε Γιάννης Λαζάρο, Πασόκ και τα λιμπάν Ήτανε, πώς λες, Άγγελος Συντριάντης Αγγελάκης Ναι, ήταν Γιάννης Πασο, Πασοκίδης, ανάλογα. Ο αυτό σου μιλάει για με τα πολι... <laughs> μεταπελέω <laughs> δεν πέρνεις στη τι σου λέγα λοιπόν μεγάλε σου λέγα τι σου λέγα τι σου λέγα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου άσε δεν κάνουμε χωρίς δεν κάνουμε χωρίς Γιουργά και σου λέω τα θέλουμε δεν κάνουμε έλα καλοστά ναι, Βγήκε και το ΕΣΠΑ, έχει δίκιο, έχεις δίκιο <διχνινί> Σωστό. <διχνινί> Σωστό ναι Να σε καλά Σωστό σου σω τηλεακροατής μου Λίγο μια ζωή αυτό δεν έκαναν μόλι είχαν να μοιράσουν λεφτά ε, Βούρ στον πατσά για την εξουσία Λέγαμε χθες ότι βγήκε και το ΕΣΠΑ 20 δις είναι αυτά ε, Πόσο να φάνε δεν θα μοιράξουνε πάλι. Λέω πολλές δεν κάνουμε σου λέω χωρί Παπαντρέα μεγάλε. Ο Παπαντρέα είναι, έχει καταντήσει ένα εξάρτημα <χει> από, το, από το είναι. πόσα θα σου πω τώρα, από, από το πώ βγάζει ρε παιδί μου ε, σπιρί, <χει> Όχι το σπιρί βγαίνει και περνάει. Ο Παπαντρέα δεν περνάει. Είναι ένα τρίτο μέλος του σώματός σου. Πια έχει δύο μέλη α πούμε. <χει> τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα πιάλα αυτά που λες ε, αυτό είναι τρίτο μέλος του σώματός σου είναι, είναι ένα απόσπαστο μέλος ε, του σώματος ε, των Ελλήνων ε, ε, ο Παπαντρέας δεν, δεν υπάρχει άλλη πάντως μεγάλη ενημερωτικά να σου πω ότι εκτός του πασοκύλου Παπανδρέα υπάρχουν και άλλες πασοκύλικες πασοπροκύλικες αυτές είναι πασοπροκύλικες προσωπικότητε σαν τον Βενιζέλο ο οποίος Πρέπει λέει να γίνει εθνικό σκοπός η σχέση που θα έχει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με την ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα. Κατάλαβες μεγάλε τι είναι ο εθνικός σκοπός σου τώρα. Εθνικός σκοπός τώρα... Το... Δεν είναι ρε παιδί μου να έχει παιδεία, υγεία το παιδί που μεγαλώνει στην Ελλάδα. Να, ε... να έχεις μεροκάματο εσύ. Να έχεις ε... ασφάλεια. Εθνικός σκοπός είναι... Εθνικό... Δεν είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ε... Ε... Ε... Ε, να γίνει ένα πως λέει εκεί ε, με την κεντρι, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεγάλα τα πράγματα όσο και να τσαμπουνίξουμε εντάξει εμείς θα τσαμπουνάμε εδώ διότι είμαι, είμαι δηλωμένη ε, αντιφασιστό Ευρωπαίοι λοιπόν οπότε ε, θα, θα τσαμπουνάμε όσο υπάρχει αέρας η κατάσταση είναι τελειωμένη το τέταρτο Ράιχ έχει απλοθεί πέρα για πέρα Απλά περιμένουμε τις εξελίξεις Να δούμε τις εξελίξεις Μέχρι την τελική επιβολή του Όπου δεν θα κουνιέται Ρουθούνι Για την Ελλάδα σας μιλάμε Για το τι θα γίνει σε Γαλο, Βελγιο, Ιταλο Και τέτοια Αυτά ενδιαφέρουν Αυτούς που θα τους σώσουν Δηλαδή τον Αλέξη Μας δεν μας ενδιαφέρει Ζούμε τις, αναταραχε... Ζούμε τις ανακατατάξεις Μάλλον όχι αναταραχές Οι οποίες θα γίνουν μέχρι την επιβολή ολοκληρωτικά του τέταρτου ράιχ, οπότε δεν θα κουνιέται ε, ε, φίλος, δεν θα κουνιέται φτερό και θα τρώμε παράνομα κανακοκορέτσι όπως κάναμε επί του μνήμης Γιανόπουλου που με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν καταργήσει την, ε, την βρόση ε, εντωστείων στην Ελλάδα. Θα το τα θυμόσαστε αυτά. Τι έχουν περάσει από εδώ ρε. Τι, τι, τι, έχει, τι έχει αντέξει αυτός ο τόπος Φαντάσου τι, τι μπορεί να αντέξει ακόμη Οπότε να φύγουμε από τον εθνικό σκοπό του κυρίου Βενιζέλα Που είναι να έχει το τραπεζικό σύστημα αδερφοποιτό με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Και να πάμε στο ότι από χθε, ε, Αγαπητέ μου Έλληνα, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο Από χθε, Είναι νόμος η παράταση του Μνημονίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου Κατάλαβες, δηλαδή συνεχίζουμε να μην έχουμε εθνική κυριαρχία. Θα μου πει με το που θα έφευγε το μνημόνιο θα είχαμε εθνική κυριαρχία. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω για τι αρλούμπες που μα σερβίρουν ότι σκίζουν τα μνημόνια, φεύγουν τα μνημόνια κτλ. Προσέξτε όμω, συνεχίζουμε να μην έχουμε εθνική κυριαρχία διότι συμπληρώθηκαν καινούργοι όροι στην παράταση. Προσέξτε έναν από αυτού. Η Ελλάδα, η Τράπεζα τη Ελλάδο και το τούχο σου, έτσι παρετούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεφόρων από οποιαδήποτε ασυλία τις οποίες είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσον αφορά στα ίδια τα περιουσιακά τους στοιχεία Αυτός είναι ένας καινούριος όρος που μπήκε για την παράταση τη δίμηνη του μνημονίου κυρία μου και κυριέ μου Κατά τα άλλα ανεξάρτητοι και ελεύθεροι άνθρωποι σε κυβερνάνε. Και για να γίνουμε κουραστικοί και λαϊκιστές για μία ακόμη φορά, θα πούμε ότι αυτό είναι ο καθρέφτης σου, αυτός είσαι εσύ, διότι χωρίς εσένα αυτός θα ήταν ένα τίποτας. Ορίστε. Ακριβώς. Θα σε κάψει κι άλλο Με και η Ελένα στη Λακροατής Ότι τα περισσιακά στοιχεία της Ελλάδας Εγκρίθηκαν από τη Γερμανική Βουλή να, που, να πουληθούν Από ποια Βουλή ήθελες να εγκριθούν Εδώ στην Ελληνική Βουλή Ο ένας μυρίζει το βαλτό της έτσι Ο άλλος ε, Έλα για μένα Ο άλλος χασκουγελάει Ο άλλος, κάνει, ο άλλος το 20% ψηφίζει Πρόεδρο του, του εαυτού του το 80 δεν ψηφίζει Και άλλες τέτοιες αρλούμπες να περνάει η ώρα Και οι Γερμανοί μαζί με τους εντόπιους Γερμανοτσολιάδες κάνουν τη δουλειά τους Γιατί αυτοί όλοι που δίνουν αυτές τις παραστάσεις Δεν είναι τίποτα άλλο από Γερμανοτσολιάδες Ή κάνω λάθος Άμα κάνω, ορίστε Ένας Γερμανοτσολιάς μπορεί να με πάρει τηλέφωνο Και να πει μ... όχι δεν είμαι Γερμανοτσολιάς Είμαι Των ταγμάτων Έλα. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Εδώ Κύπρος Η Κύπρος ανέστηλε την νομοθεσία για εκποίηση Υποθηκευμένων Ακινήτων των πολιτών της Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Πάγωσε τη δόση του, δαν του δανείου Ή τηρείτε τον όρο Είπε στους Κύπριους Ή λεφτά δεν έχει Τώρα τι θα κάνουν οι Κύπροι Αφού το ξέρουν μόνο αυτοί Κυρία μου και κυρία μου Πάντως Είπαμε ματάπαμε θα το μάταξα να υπούμε και θα γίνουμε κουραστικοί Δεν κουνιέται φίλο Αν δεν Εγκρίνουν Οι πάλι των αφεντικών Τα πάντα yeah. Και αν πρόσεξε ρε, ρε Λινάρα Έλα ρε μεγάλε εσύ τώρα να πούμε ε, Πορεύεσαι στη ζωή σου Με αυτά που είπε ο Ισοκράτης Έλα ρε μεγάλε ρα. Και επιτρέπεις εσύ Που πορεύεσαι Πορεύεσαι ναι με αυτά που είπε ο Ισοκράτης να ψηφίζουν οι Γερμανοί για σένα πως το αντέχεις βέβαια καταλαβαίνω αφού πορεύεσαι με αυτά που είπε ο, ο, που είπε ο Ισοκράτης και εσύ είσαι μεγάλη Ελληνούμπα απόλυτα προσκυνάς τους Γερμανούς γιατί αυτά είπε ο Ισοκράτης και δεν είπε τις μαλακίες που μας σερβίρετε από τα φατσαμπούκια για δημοκρατίες και τέτοια ακριβώς λοιπόν Πορέψουμε τον Ισοκράτη Γιατί ο Ισοκράτης τέτοιους δούλους ήθελε να κάνει Σαν εσένα που το παίζει η Ο κου Ο γκέγκε με τις μεγάλες ρύσεις Ήπω Ισοκράτης Ήπω Ισοκράτης ρε, μεγάλε Χάιντε <χω> Βόρμα Ήπω Ισοκράτης και ο Παπαρίδης Αυτά είπε ο Ισοκράτης μεγάλε Αυτά που προσκυνάς αυτή τη στιγμή Να είσαι δούλος, να σε δούλος να σε κυβερνάνε οι... οι εξουσίες οι απόλυτες Και μάλιστα να στο πω εγώ γιατί είσαι τόσο πτσάς και κατσαπλιάς που δεν το γνωρίζεις Είπε και κάτι, παραπάνε, κάτι μεγαλύτερο <ΣΣΣΣΣ> Ότι η εξουσία είναι η της δικαιοσύνης Άι πορέψου λοιπόν με τον Ισοκράτη Ελληνάρα εγκράματε Γατόπαρδε Τίποτα άλλο θα μου γράψεις να γελάσω στα φατσαμπούκια και από εδώ και από Αιτα γράψε μου ρε καμιά ρίση, μεγάλο άνδρος <Ρίτε, <Ρίτε, Τη μεγαλύτερη κουβέντα Μεταξύ μας Ελληνογαρδούμπα μου Διότι για τέτοια είσαι κανός Μόνο για καμιά γαροδούμπα της προκοπής Για τίποτα άλλο Την είπε ο Ρένος Αποστολίδης Ότι οι σημερινοί Έλληνες Γνωρίζουν για τους αρχαίους Έλληνες Αυτό Και έξεδωσε και ένα βιβλίο Τι γνωρίζουν οι νέοι ναι, Έλληνε για του αρχαίου Έλληνε. Το βιβλίο έχει καμιά εκατασταριά σελίδε λευκέ. Ακριβώ αυτό γνωρίζετε. Και πουλάτε, αρπάζετε μια κουβεντούλα από εδώ, αρπάζετε μια μαλακή από εκεί που σερβίρει κάποιο μαλακόπίτουρα και θέλετε να πουλήσετε πνεύμα. Πώ κάνουν οι εκπρόσωποι σα στη Βουλή, Τα <Και> είπε ο Κάλβο και αναδιάζουν. Του γράφει η στο γραφείο, πέντε σειρέ από ένα ποίημα του Σεφέρι, του ελίτη και μου το πετάει τώρα να πούμε ο αναρχόβλαχας, ο μαλακοπίτουρας μου το πετάει από το έδρανο της βουλής. Και τι έγινε μεγάλη που μου το πέταξες. Ακριβώς είστε ο καθρέφτης τους, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Εβίβα, το ειδίο του βρήκα. Α, oh, like <laughs> <laughs> με κέρα στο καναλάκι δεν ξέρω. Λοιπόν που τι σου λέγα, με Έλα, με μου λες ταιριά Έλα Η ελληνική κυβέρνησης Παρατείνει τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων Μέχρι την 31η Μαΐου Αυτό με σκοβρωμάει εκλογές Αν δεν το καταλάβατε Μάλιστα Έλα αρχαίε μου Είναι καλό Παρακαλώ Όχι πείτε μου δεν. Λένε... Να <Ρίως> Ό, όχι, πρόσεξε, δεν ξέρω αν πέθανε. Δεν ξέρουνε... Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Δεν, δεν υπάρχουνε ιστορικές πηγές ότι πέθανε. Μπορεί να είναι με τα, ο Μητσοτάκη. Μπορεί να είναι πραγματικά ο Μητσοτάκη. Να έχει ζήσει μέχρι σήμερα και να είναι ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές ότι πέθανε. Άσχετα αν γράφουν πέντε παπαριές εκεί, δε... Οι ιστορικέ πηγέ ότι πέθανε δεν υπάρχουν. Έχει δίκιο, τη λέει Μπορεί να είναι ο μετσουτάκι ο σημερινό. Ακριβώ. Γράψε μου, ρε μεγάλε τύπου, η να μου συγκωθεί. Τρίχα, έλα, ο μπουλάκι μου. Ά. Λοιπόν, μεγάλε, μου λε, τι σου λέγα. Α, παρατείνεται η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι 31 Μαρτίου. Κατάλαβε, μεγάλε. Παιδιά, εμεί θα σα παρατείνουμε τη διαθεσιμότητα. Κάπου εκεί ανάμεσα θα είναι εκλογέ. Ρίχτε μα και μια ψήφο, διότι θα σα δόκουμε και αύξηση. Πέρα από το ότι δεν πρόκειται να σας αμολύσουμε ποτέ Θα σας αμολάμε μόνο να δαγκώνετε oh. Αυτούς οι οποίοι δεν είναι στο δημόσιο oh. Να σας αμολύσουμε από το δημόσιο δεν πρόκειται Οπότε μάλιστα για να προλάβουν πρόσεξε, πέρα, Μέσα στι τροπολογίες που πέρασαν ριδόν τι τελευταίες μέρες Πέρασαν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας yeah. Προσέξτε Προσέξτε Ιδρύουν παρατηρητήριο άνοιας Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέμε Ιδρυ, ίδρυση παρατηρίου Άννοιας Θέλετε να το κουβεντιάσουμε Έχετε όρεξη να το κουβεντιάσουμε Λοιπόν Μέσα σε ε, ε, ε, Μέσα σε δυο 24 ώρα Κατέθεσαν για ψήφιση περισσότερες Από 80 τροπολογίες Όλα αυτά μεγάλε Μυρίζουν εκλογές Εκλογές βέβαια φυσικά κατευθυνόμενες Θέλετε να κουβεντιάσουμε για το παρατηρητήριο Άννοιας Το θέμα είναι Μεγάλε τι το θέλουν το παρατηρητήριο Άνιας Τι το χρειάζονται Δεν χρειάζεται να, να έχει παρατηρητήριο Άνιας Για να δεις έναν ολόκληρο λαό Ο οποίος Πάσχει από Άνια Δεν χρειάζεται ρε μεγάλε Δεν χρειάζεται σου λέω Δεν χρειάζεται Γεγονός πάντως είναι ένα Για να φύγουμε από τα σοβαρά Και να πάμε στα σοβαρότερα Να πάμε στα σοβαρότερα Η τράπεζα Πυραιός η Τράπεζα Πειραιός, όπως το ακούς, πούλησε επιχειρηματικά δάνεια Ελλήνων που είχε στα χέρια της αντί 1,5 περίπου δις. Τα πούλησε, είναι δάνεια. Και θα έρθει η KKR λοιπόν να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει δεν έχεις, ε δεν φοράς σόβρακο, δεν έχεις παιδί. φέρτο το εδώ να ξεχρεώσει τα δάνεια. Προσέξτε τώρα, οι επιχειρήσεις αυτές που είναι στη λίστα θα έχουν να κάνουν με την KKR όπω είπαμε Που υπόσχεται ότι θα χρηματοδοτεί τους Έλληνες επιχειρηματίες Με σκοπό να αποπληρώσουν το χρέος Μεγάλε ένας από τους συμβούλους για την πώληση αυτή Των δανείων των Ελλήνων Το τονίζουμε από την ελληνική τράπεζα πυραιώς Προς την KKR, KKR Είναι η Deutsche Bank Μεγάλε μου Ελεύθερε Αξιοπρεπή Γατόπαρδε τις δεξιάς Παραδάξιος Σε παρακαλώ πολύ. Σε τα γνωρίζεις όλα Να έρθουμε λοιπόν να σου συμπληρώσουμε Ότι Σύμφωνα με, με στοιχεία Τα οποία ήταν το φως Της δημοσιότητας 1400 βιοτεχνίες Έβαλαν λουκέτο Μέσα στο 2014 Μόνο στη Θεσσαλονίκη Θεωσία μου στείλες ένα τέτοιο από τη Θεσσαλονίκη εκεί Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το e-shopping Δεν πρόλαβα κιόλας γιατί είχα κάτι εργασίες Μια το μου τι, τι κόλπο είναι αυτό το, το shopping εκεί τι. Το ρίξαν στο γλέντι εκεί κάνουν record κινες πάλι 1400 βιοτεχνίες λοιπόν Τέλος στη Θεσσαλονίκη Το 2014 Κυρία μου και κυριέ μου 40 δις θα μας ρίξει ο Γιούνκερ Άρε Γιούνκερ ρίξε πράγμα Λοιπόν το επενδυτικό ταμείο για έργα στην Ελλάδα Ωραία, γιατί βγήκε ο Γιώργος και είπε να αυτοοργανωθούμε Να αυτοοργανωθούμε, να αυτομασίσουμε Άμαρε ρε Γιώργο, δρόμοι, εθνική οδή, όλα θα γίνουν Κυρία μου και κυρία μου Φέβο! Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Το 75% των ανέργων στην Ελλάδα Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ Είναι διατηθειμένο να δουλέψει ακόμη και για φιλοδόρημα Τζάπα Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δουλεύουνε τζάπα Γεια σου βασίλη μου έλα Δεν θα μου στουλούν βασίλης από την άγωση Για πες Αυτοοργάνωση τώρα Μετά το σοσιαλισμό Τώρα και την αναρχία Καπηλεύεται ο γαπ Τώρα είναι την καπηλεύεται ρε βασίλη Αυτός δεν είπε ότι είναι αντιεξουσιαστής μέσα στην εξουσία όταν πρωτοβγήκε Έλα παρακαλώ hey, babe, Ah, ah. Like ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, τίποτε, ναι. Want... ναι, ναι, ναι. Αυτά, για, για, αυτά τα πεντάμενα τα δίμηνα, τα τέτοια είναι ακριβώς κόλπα για να ε, για να φαίνονται οι δείχνετε σε ανεργίας γιατί παίρνουν να παρακάτω γιατί παίρνουν περισσότερα παίρνουν πακέτα ακριβώς τα ίδια κόλπα Ξέχασε τώρα γιατί έκανε τελείωση μύτη και αυτοί να πούμε και όλοι αυτοί τώρα στην Ελλάδα. Ναι, για να καταντήσει η κατάσταση εδώ που κατάντησε. Τα ξέχασε αυτά. Και τι λέει τώρα ο Βασίλη, τι μου λέει εδώ. Μπατε σκύλια λέστε, έχουν γίνει ιδεολογίε για την άμεση δημοκρατία των Σεριζέων. Κοινοβουλευτικά πάντα. Βασίλη μου, πάντω ο Γιουργάκη δεν εκμεταλλεύεται τώρα. Ε, όχι, ο Γιουργά, όχι, δεν εκμεταλλεύεται, λάθο εκφράζει. Ο Γιουργάκη είναι αντιξουσιαστή. Ο ίδιο το δήλωσε Είναι αντιεξουσιαστής Στην εξουσία Τι έγινε, ξύλο έπεσε στην Πάτρα Τον τσάκισε στο ξύλο το χειρούργο Όταν μετά Τού και, και 9.000 ευρώ Σε φακελάκια Και το ζήταγε κι άλλα για να ξαναχειρουργήσει τη γυναίκα του Εδώ είναι άντεξε ο άνθρωπος Και τον τσάκισε στη σφαλιάρα το γκιάρατα Τον έσπασε στο ξύλο Μιλάμε τον έσπασε στο ξύλο, λοιπόν. Μπλε μαρέ, τον έκανε. Άκουε 9 χιλιάρικα, ε! Ο, oh, μάλιστα. Ε, είπαμε. Με μονομένα περιστατικά θα βρούμε. Δεν θα, Δεν θα τη βγάλουν όλοι οι <Κι> Τι έγινε, είναι μάρτυρα Λέο Λαζόπουλο στην απόπειρα χρηματισμού για ψήφο του Σταύρου Δήμα του βουλευτή του Νανέλ Παύλου Χαϊκάλη <Κι> με 700.000 ευρώ. Διακανονισμό λέει του δανείου του και επαγγελματικέ συμφωνίε και έχουν και οπτικοακουστικό υλικό 700 χιλιάρικα μόνο ρε Έχω λέει προσπάθεια υπολαζόπουλος χρηματισμού του βουλευτή Παύλο ε, ε, Χαϊκάλι, Και το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο βουλευτή ο Χαϊκάλης Του πρότειναν 700 χιλιάρικα ευ, ευρώ διακανονισμό του Δανίου και συμβόλαια Υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό Αυτά είναι ψίχουλα ρε 700 χιλιάρικα Εδώ Μελάς θα σηκώσει να πούμε το, Με το ήχο Με το 80 και 20 θα σηκώσει παλέτες Πράγκα μας κάνετε εδώ Ωραία τώρα 700 χιλιάρικα Τι είναι 700.000 χιλιάρικα για αυτούς Έλα Έμπλες Ποια τέλα Τα τηγανόψωμα μέσα, μέσα τι να είχαν τα τηγανόψωμα Κάποτε τα κουβάλαγαν με papers, τώρα τα κουβαλάνε με τη γανόψωμα Ναι έχεις δίκιο Πάντως ο Πατριώτης Βορίδης Να σας ενημερώσουμε γιατί εσείς αν δεν μάθετε για τον συναγωνιστή σας στο Βορίδη Σας πιάνει μια φαγούρα ρε παιδί μου, στη γλουτία σας περιοχή ο Γορίδες υπέγραψε συμφωνία να χρησιμοποιεί το Υπουργείο Υγείας στο γερμανικό σύστημα Κοστολόγησε και τις παροχές υγείας Το σύστημα θα, θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ Από που άλλο, από το Μίτσο, από την Κουσοβίστα Ε, δεν γίνεται αυτό, από την ΕΕ Και βέβαια είναι άγνωστο σε αυτές τις ιστορίες να θυμόσαστε πάντα Ότι ξεπλένουν δισεκατομμύρια Αυτό είναι η Ελλάδα μεγάλη Το γράψαμε και στο Αρθράκι αυτό είναι είναι ένα μεγάλο πλυντήριο 200 χρόνια τώρα Επίσης να σας ενημερώσουμε Ότι θα γίνει λέει ε, Ψηφιακή λέει θα, θα κουβεντιάσουν ψηφιακά οι αστυνομικοί μεταξύ τους Με επένδυση 25 εκατομμυρίων ευρώ Τα οποία δεν θα βάλει το ελληνικό κράτος Παρακαλώ <Συσχε> Καλώς το Καλώς σε καλά ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, να σε καλά φίλε μου, αυτή είναι παιχνιδάκια, είναι παιχνιδά, πως παι, το λένε, παιδιά του συστήματος Λοιπόν πολλές μεγάλες μεγάλε, πληντήριο, τώρα πρόσεξε, θα, κάποιος λέει, θα βάλει 25 εκατομμύρια ευρώ για να εξηχρονιστείν οι επικοινωνίες, να εξηχρονιστούν οι επικοινωνίες της ελληνικής αστυνομίας και δεν θα χαλάσει μία. Βρέθηκε δηλαδή κάποιος καλός άνθρωπος και είπε: Έλα εδώ, ελληνική αστυνομία, εσύ μιλάς ακόμα με εκείνα τα καβουρδιστήρια έλα over και να Όχι, θα εξυγχρονίσω και θα χαλάσω αύριο 25, 26, 27 εκατομμύρια ευρώ για πάρτι σου. Μα τι καλοί άνθρωπες κυκλοφοράνε ρε παιδιά. Τι καλοί άνθρωποι κυκλοφοράνε αυτοί είναι καλύτεροι από εκείνες Τι κοπέλες που πάνε στην και μοιράζουν τα κριάτια. Μουκι, ωραία. Look at Αχα, αχα, αχα. Δύο είτε είναι αλλά είναι δύο είτε αμα είναι δύο είτε ελα μεγάλο. Ποιος ήθελες να είναι δηλαδή; Ποιος ήθελες; Ορίστε. Ορίστε. Καλημέρα Ωρίστε καλά Μπράβο Μπράβο Ααα σε λίγο σε λίγο Μάλιστα Ναι ναι ναι δεν θα κρένω Έγινε Έλα για για Δεν θα κρένω Δεν θα κρένω Δεν θα κρένω Χλίγομαι, Έλα. Κάποιο θέλει να κρίνει. Ορίστε. Καλό το παιδί. Όχι. Εσύ είσαι ένα καλό άνθρωπο. Μα κοιτάξτε, γιατί είστε τόσο καχύποπτη, κύριε παιδί μου. Όχι, παιδί μου. Είσαι και. Όχι, δεν είσαι όνομα, είσαι καλό άνθρωπο. Έτσι, έτσι, έτσι. Κοίτα, να δεις τον ένα καχύποπτο τηλεαγκουρατή, μου λέει: Εγώ που θα δώσω τα 25 τόσα στην αστυνομία δεν θα ακούω τίποτα. Γιατί είμαι ο τακουστή. Όχι, είσαι καλό άνθρωπο. Μα μην ξεχνά ότι έρχονται και Χριστούγεννα. Σε μπουκούσε να πούμε το πνεύμα των Χριστούγεννων, σε βάρεσε κατά κούτελα και δίνει 25 εκατομμύρια και παραπάνω ευρώ στην αστυνομία. Μου δεν μου γιατί είστε μωροί τόσο καρχίπο από την άποψη με; Τι είστε εσείς μωρέ; Για να κάνεις όπερ σύνταξη δάρμα ολα πουπάς Έλα παρακαλώ. Τι χάσουμε μωρέ; Έλα ήδη. Το φύγε να συνειδητοποιήσεις η η να ακούγονται μεταξύ τους. Λοιπόν που λες τι σου λέγε ρε καλά σωστός ο τηλεαγροατής <laughs> <laughs> Το θέμα είναι αυτό <laughs> Αλλά ο προηγούμενος Μα τι καχυποψία ρε παιδί μου Εσένα δεν σε βαράει αυτές τις μέρες Το πνεύμα των Χριστουγέννων Δεν νιώθεις μία έτσι ανατριχύλα yeah. Και έτσι ένιωσε και αυτός ο ντοτσε, ε, Αυτός λέγεται Τελεκό μόνογλου Κάπως έτσι λέγεται ζημε, Ζημενίδης κα, καταλαβαίνεις oh. Καταλαβαίνεις μεγάλε που είμαστε και που, που θα είμαστε σε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε. Γη και οικονομία δίνεται αβέρτα δώστε λίγη σημασία αν θέλετε σε ξένους. Ήταν στο Βελιγράδι ο Κινέζος ο πρωθυπουργός όχι ο Σιμίτης, ο Κινέζος ο πραγματικός πρωθυπουργός και ανακοίνωσε την δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής ταχεία κυκλοφορίας από την Ελλάδα μέχρι τη Βουδαπέστη με πυρήνα το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλε προσέχεις τώρα. Αυτό τα ανακοινώνει ο Κινέζος του Μελιγράδη. Εσύ είσαι εδώ ανεξάρτητος και να πούμε πώς μυρίζει ο άλλος το παλτό. Η ελληνική σιδηρόδρομη και το λιμάνι του Πειραιά θα αποτελέσουν επίσης τμήμα της θαλάσσιας χερσαίας ταχείας οδούς διασύνδεσης της Κίνας με την Ευρώπη. Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή θα αποτελέσει κύρια οδό διακίνησης εμπορευμάτων και από και προς την Κίνα και θα αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ από την άλλη θα βοηθήσει την ανάπτυξη περιοχών από όπου διέρχεται μα είπε ο Κινέζος <Κινέζο> Εσύ μεγάλε εσύ μεγάλε Που δεν είσαι Κινέζος και ε, είσαι ακόμα Έλληνα Είσαι ακόμα Έλληνα. Μπορείτε παρακαλώ Να κάνετε και εμεί, αγούρια. Έτσι, έτσι, έτσι. Όπω το λε, μεγάλε θα μα τα πάρουν όλα μα με τον ΤΑΠ, διότι εμεί δεν έχουμε να κάνουμε καμιά εξαγωγή στην Κίνα. Τι να εξάγουμε εμεί στην Κίνα. Γκούρια Δεν φτάνουν Οπότε τα παίρνουν όλα Και αυτό προσέξτε μεγάλε Αυτό δεν το ανακοίνωσε Να πήρε παιδί μου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Εδώ γίνεται να με δω άλλο έργο ρε παιδιά Και θα δουλέψουν να πούμε Όχι του ανακοίνωσε ο Κινέζος Το θέμα μεγάλε αυτής της ιστορίας Τα λέγαμε και παλιότερα Ήταν όταν άνοιξαν οι κερκόπορτε Αυτής της ιστορίας Διότι άλλαζε το παγκόσμιος χάρτης της οικονομίας το 1990 τόσο με τις υπογραφές εμπορικών συμφωνιών ενωμένης Ευρώπης καταρχάς και Κίνας και μετά Ηνωμένων Πολιτιών και Κίνας και συμφωνίες εμπορίου και όπω τη λέγανε Αυτά είχαν, ήταν προγραμματισμένα και ανοίξαν από τότε εμείς ζούμε τα απόνερα μιας αλλαγής η οποία τουλάχιστον για την γεωγραφική περιοχή η οποία αποκαλεί το παλιά Ελλάδα έρχονται και ως ο νούπο θα μπουν σε εφαρμογή διότι άντε να γίνουν και αυτές οι εκλογές, άντε να βγει και ο Αλέξης δηλαδή μήπως μπορείς να υπολογίσεις. Είχαμε βάλει το ερώτημα από πολύ παλιά την, επομ... την επόμενη μέρα Όχι, δεν μπορείς να την υπολογίσει. Αυτοί ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επιταχύνουν και, τη, και τη, τις καταστάσεις ε, τώρα να τελειώνει να τελειώνει η yeah, το θέμα είναι πόσο θα πόσο αντέχεις yeah. να συνεχίζεις yeah. να βλέπεις όλες αυτές τις ιστορίες yeah. να ε, πόσο αντέχεις να σε σώνουν καθημερινά όλοι yeah. αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν ονοματεπώνυμο yeah. δεν, δεν το βαρέθηκες το φωτοσώσεις δεν μπούχτησες σε σώση, μωρέ μεγάλη yeah δεν μπούχνει σώση Α. Ένας φίλος εδώ μου λέει Μου είπε επιγραμματικά να σου πω Τι θα γίνει την επόμενη μέρα Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Μου λέει πρόσεξε γίνεται ένα μπαμ Δημιουργούν κρίζες ζώνες με την Τουρκία Και μπαίνουν μέσα η ξένη και αλωνίζουν συνέχεια Είναι γνώμη του φίλου Ορίστε. Ορίστε Έκλειση γραμμή Αν θέλετε ξαναπάρτε παρακαλώ Εδώ είμαθα στην... Εδώ είμαθα λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο sometimes... Ο Σονούπο θα τα δούμε τα... Να εξελίσσονται Την μπροστά μας τα γεγονότα Και Επειδή Θα λείψουμε για λίγο Αυτές τις ε, μέρες Και επειδή έχουμε τη Συνήθεια Καλή κακή Να σας αφιερώνουμε ένα τραγουδάκι Στο τέλος της εκπομπή. Ε, θα ακούσουμε όλοι μαζί Το τραγουδάκι που ακολουθεί Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Είναι αφιερωμένο Από καρδιάς Σε όλους τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι και ακούνε Αυτή την εκπομπή Και αυτό Κράτηνε και σαν γκάρτζα του Πάλι καρύ βράζονε ασού, για μάνα μάνα μάνα, Πάλι καρύ βράζονε ασού, για Ay que με me ha sacratis, Ashokrato ti vivase Ashokrato πίσω πέραν το ραχήν, σελάτε πεκυμέρος, ραντέλεναν εσκότωσαν και κείτε ματωμένος. Μαύρα πουλια τρόγνατον και άσπρα τριγυλίσκουν, φατέστε πουλεαν, φατέστε, φατέστε τον καρύπι, Στη θάλασσα αν κολυμπείς σομάλε απεχλιβάνος σομπολεμόντρα Λενένας σομπολεμό Ραν Ρούντολφ Ήταν αφιερωμένο σε όλους σα, Αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο περισσότερο Στο φίλο μας τον Κώστα Η σκέψη μας είναι εκεί να γίνει καλά Θα ξεπεράσω το πρόβλημα υγεία. Κυρίε μου και κύριοι Θα κάνουμε λίγες μέρες να βρεθούμε εμείς δεν πιστεύουμε σε ευχές και τέτοια κουραφέξαλα Απλά θα θέλουμε ε, Όταν επανέλθουμε και μετρηθούμε Να είμαστε περισσότεροι και όχι λιγότεροι for... Αν το θεωρείτε ευχή Κρατήστε το like the like Κυρίε μου και κύριοι αυτά Ήτανε για σήμερα Ραντεβού λοιπόν σε κάμποσες μέρες Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή ακρόαση Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα Μπορείς να... Ναι καλά Ναι μου να κλείσω και Ναι. Ναι. Ναι. Αυτό Ναι, αυτό μπράβο, ναι. <σκοίλιστα> ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Να εκπέμπω στον αέρα. <σκοίλιστα> να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. να Καλή σου μέρα, μιχάλη μου Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες μου και κύριοι, τι λέγαμε λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για την υπομονή σας, για την ακρόαση, για τα ωραία Τώρα παίρνετε τηλέφωνο, ορίστε Έλα να κλείσω, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά Έλα, έλα ναι <ησ och είς> ε, ε, ε, ε, έλα, έλα, ε, κλείνω, γεια, yeah, yeah, ευχαριστώ πάρα πολύ μ, ε, Ρε έλα ρε Λοιπόν, αυτά, να είσαστε όλοι καλά πέρα για πράγμα, απαξάπαντο Γεια και χαρά σα στο Επανεδίν Ή στο Επανακούιν ίσως Run Rudolph, Santa gotta make it to town Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down Run, run Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round 101,5 FM Stereo